Το μνημόνιο αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε πάντα. Λάθος συνταγή. Λάθος συνταγή. Λάθος συνταγή. Συνένεση για συνέχιση της ίδιας αδιέξοδης πολιτικής δεν δίνουμε. Πού ακούστηκε ότι πρέπει κανείς να συνενέσει το λάθος. Το πρόβλημα με το λάθος του μνημονίου, γιατί ξαναβγήκε χθε στο Δουνουτού με μια ακόμη επιστολή, το είχε πει και λίγο καιρό πριν, τότε βέβαια μας έλεγε τον λάθος πολλαπλασιαστή. Τώρα είπε ότι ήταν λάθος και κάποια άλλα πράγματα. Το πρόβλημα και το θέμα μάλλον, το θέμα αλλά και το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι λάθος το λαό. Και έτσι όπως ο λαός αντιμετωπίζει το λάθος ή σωστό μνημόνιο. Όπως και να έχει έχουν αρχίσει οι μουρμούρες στο παγκόσμιο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο παγκόσμιο διάλογο και βήμα, ότι ήταν λάθος το μνημόνιο της Ελλάδας, άρα το αίτημα που προβάλλει, και είναι και ένα λαϊκό αίτημα, φαντάζομαι εκφράζει όλους τους Έλληνε, επιτέλου, να εφαρμοστεί ένα σωστό μνημόνιο στην Ελλάδα, όχι άλλο λάθο. Μνημόνιο. Αυτό θα είναι το διακύβευμα από εδώ και πέρα. Ετοιμάζονται για τα νέα μέτρα σιγά σιγά τώρα που και η κυβέρνηση έχει αναθαρίσει και έχει πάρει τα πάνω τη και με τη διεθνή συνηγορία και υποστήριξη. Οπότε ένα σωστό μνημόνιο είναι η λύση. Το λάθος μνημόνιο το έχει επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο και ο Σαμάρας. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιμέναμε από το δούνου του να αναγνωρίσει το σφάλμα του προκειμένου να προχωρήσουμε σε διόρθωση, σε βασική διόρθωση παραμέτρων του δικού μας προγράμματος. Δηλαδή στο ότι επειδή μια παράμετρος που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις προβλέψεις του είναι λάθο, σημαίνει ότι πρέπει να κυρώσουν όλο το πρόγραμμα, να βγούμε από το μνημόνιο, να ζήσουμε επαναδιαπραγμάτευση. Το 75% τη υδρογείου αποτελείται από νερό. Μπράβο, παιδί μου. Αν συνεχίσει έτσι, θα αριστεύσει. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Όχι και ξερό. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Πρώτο ήταν ο Τουρνάρα δεν ήταν ο Σαμαράς. Ήταν ένα μικρό τεστ εδώ της εκπομπής για να δούμε αν μπορείτε να καταλάβετε τις διαφορές στη φωνή. Μεταξύ Στουρνάρα και Σαμαρά, ο, ο καθένας από αυτούς επισημαίνει τα λάθη του μνημονίου. Βεβαίως, μόνο τα επισημαίνουν και όταν έρχονται και απέξω από τους προϊσταμένους τα λάθη... Αναγνωρίζει και εσύ ότι έχουν γίνει κάποια λάθη, αλλά δεν αλλάζει προς Θεού τίποτα, διότι δεν μπορεί πρώτα να τα αλλάξει. Δεύτερον, δεν ξέρουμε αν έχουν και άλλη τη διάθεση να αλλάξουν τα λάθη ή απλά επισημένουν τα λάθη για να μην αλλάξουν τα λάθη ή για να έρθει το σωστό στην πορεία. Αυτοί ξέρουν, αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Από κάτω, εμεί παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σύνολο του ελληνικού λαού, το οτιδήποτε γίνεται και αφορά τον ίδιο τον ελληνικό λαό, αλλά και του γειτονικού λαού. Για παράδειγμα, τον τουρκικό λαό, το τραγούδι που ακούμε είναι επίση τουρκικό και σήμερα. Ετοιμάζονται να υποδεχθούν και τον Ερντογάν. Μάλιστα με το ωραίο χιούμορ που έχουν εκεί οι Τούρκοι όταν υπάρχει αναβρασμό σε μια κοινωνία, δημιουργούνται πολλά καλά ταυτόχρονα. Έχουν με πολύ ωραίο τρόπο επισημαίνουν τον αυταρχισμό του Ερντογάν. Ένα από τα συνθήματα, επειδή ήταν επίσκεψη και επιστρέφει σήμερα στην πόλη, στην Άγκυρα, ο Ερντογάν ήταν στην Βόρεια Αφρική. Είχαν γράψει συνθήματα στου τοίχου και παντού και στο Twitter. Αφρική αντιστάσου. Επειδή ο ηγέτη του, τον Τούρκων, ο αγαπημένο, είχε πάει εκεί. Ο Σαμαράς και ο Στρουνάρας έχουν επισημάνει ότι είναι λάθος το μνημόνιο από την αρχή. Ο Κουβέλης δεν θα το είχε κάνει αυτό εφόσον το έχουν κάνει οι δεξοί δεν θα το έκανε ο αριστερός. Το μνημόνιο δεν είναι η αιτία της δημοσιονομικής κρίσης και της εξάρτησης από τον υπέρογκο δανεισμό. Το ανάποδο ισχύει. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Εμείς το καταψηφίσαμε. Γιατί οι κυβερνητικές επιλογές που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι άδικες, καθυλώνουν την κοινωνία και την τεμαχίζουν. <στηνική> <στηνική> Το 75% του ανθρώπινου σώματο αποτέλεται από νερό. Μπράβο Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστέψεις. Από το μνημόνιο αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του 2014 όταν και, uh, το πρόγραμμα τελειώνει. Όξι και ξέρω. Μετράμε αντίστροφα για να βγούμε από το λάθο, το λάθος, το ξαναλέμε μνημόνιο. Τσίπρα μετράει τι ποσότητε νερού υπάρχουν στον πλανήτη πρώτον, στο ανθρώπινο σώμα δεύτερον. Στη ΔΕ Τουρκία έχουν καταφέρει και το υπόλοιπο 25% του ανθρώπινου οργανισμού που δεν είναι νερό να γίνει νερό, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ νερό τι τελευταίε ημέρε. Όπω βλέπετε, οι διαδηλώσει αντιμετωπίζονται με μεγάλη πτυχία, Με νερό πέφτει πάνω, τα διαλάει όλα. Και νομίζω έρχονται και προ τα εδώ κάτι τέτοια μηχανήματα, δεν θα τα έπαιρνε οχήματα οικολογική αντιμετώπιση των διαδηλώσεων ο πάνω απ' όλα οικολόγος και μετά όλα τα υπόλοιπα κύριος Νίκος Δένδια, το μνημόνι είναι λάθος αυτό το είπανε τώρα, το ανακάλυψαν οι δεύτερη, το Δουνουτού και όλοι οι υπόλοιποι ο ηγέτη όμως που βλέπει μπροστά το είχε ανακαλύψει πριν τρία χρόνια Το μνημόνιο δεν μας βγάζει από το πρόβλημα Το μνημόνιο χειροτερεύει το πρόβλημα Γιατί, γιατί από τη μία πλευρά Μειώνει το έλλειμμα, αλλά από την άλλη Λόγω της ύφεσης που προκαλεί Δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα Και έτσι τελικά γίνεται μια τρύπα στο νερό. Το μνημόνιο αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε πάντα Λάθος συνταγή Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης. Να φωνάξουμε ένα όχι στην μυρολατρία Να πούμε όχι σε όσους πιστεύουν ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα Πως είμαστε εχμάλωτοι του μνημονίου Δεν είναι έτσι Το μνημόνιο είναι μια σύμβαση Στόχος μας είναι η θαραλέα και δημιουργική υπέρβαση του μνημονίου Η οριστική έξοδος από αυτό Το πιστεύει κιόλας, δεν τα λέει μόνο ο Βενιζέλος. Τα πιστεύει. Μισή Ευρώπη έχει γεμίσει με νερά λόγω βροχής. Η Νότια Ευρώπη, ε, όταν δεν έχει νερό, το ρίχνουν από πάνω. Η Ελλάδα, ξηρασία όπω τα ξέραμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μην ταράζετε καθόλου, μην ανησυχείτε. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, άλλωστε δεν υπάρχει και λόγο να κινητοποιηθούμε, γιατί αφενό το μνημόνιο ήταν λάθο. Αφετέρου, τελειώνουμε και με αυτό το λάθο. Το μνημόνιο σε δύο-τρία χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανεί δεν θα ασχολείται μαζί του. Η Ελλάδα που χτίζουμε σήμερα δεν θα χρειαστεί άλλα μνημόνια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Βάζουμε από τώρα τα θεμέλια μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης με ανταγωνιστικότητα. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Ο ένα λέει θα το τελειώσει, ο άλλο το έχει ήδη τελειώσει και μάλιστα αυτό το έλεγε το 2011. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέο, δεν το είχαμε καταλάβει, γι' αυτό πήρε ό,τι είχε, εγκέφαλο νου, διάνοια, μεγάλου Βεληνικού, τεράστιου και πήγε στο εξωτερικό. Μπα και τον αναγνωρίσουν εκεί και νομίζω τον έχουν αναγνωρίσει περισσότερο από ότι εδώ οι αχάριστοι οι Έλληνε. Επειδή όλα αυτά είναι μια ωραία κοροϊδία, όχι αυτά για το Γιώργο, αλλήμονο, τα πιο αληθινά είναι. Όλα τα υπόλοιπα για το λάθο μνημόνιο, σε καμία περίπτωση δεν ήταν τίποτα λάθο. Ξέραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν. Εδώ τα ξέραμε εμείς που δεν ήμασταν και σχετικοί. Υπήρχαν Έλληνε καθηγητές πανεπιστημίου, αναλυτέ που επεσήμαναν από την αρχή ότι αφενό δεν υπήρχε λόγο να έρθει, αφετέρου υπήρχαν συνειδητά κάποια λάθη, δεν υπήρχαν λάθη στην πορεία, αλλά χρησιμοποιήθηκαν οι φράσει ή τεχνικά λάθη για να περάσουν κάποια θέματα. Τα πέρασαν, όντω εργασιακέ σχέσει, μισθοί, και από εδώ και πέρα δημιουργείται μια ατμόσφαιρα για να έρθει το σωστό καλό μνημόνιο. Μόλις κυκλοφόρησε. Το μνημόνιο 3 είναι γεγονός. Μετά τις επιτυχείς εκδόσεις του Μνημόνιον 1 και Μνημόνιον 2 ήρθε στην Ελλάδα και η εξελιγμένη και αναβαθμισμένη έκδοση του Μνημόνιον 3. Με επεξεργαστή Πασόκ Διμάρ και ταχύτατη ασύρματη υποδούλωση Σαμαρά. Αυστηρότεροι φόροι, περισσότεροι περιορισμοί, μεγαλύτερα χαράτσια, κομμένε συντάξεις, χαμένες δουλειές. Σε εντελώς νέα σχεδίαση. Μνημόνιον 3. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Με μηδενικά επιδόματα, μιδενικές συντάξεις, μιδενικές αυξήσεις και εκατομμύρια άνεργους με ισχύ έως και 40 χρόνια. Μνημόνιον 3. Για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα Νέο, ηλικιωμένο, εργαζόμενο ή φοροφυγά Λεπτό, κομψό και ικανό για όλα Θα μοιραστεί υποχρεωτικά κατοίκον, Θα τηρηθεί σειρά εξαναγκασμού Θα αποδειχθεί αναποτελεσματικό Θα αποφέρει εξαθλίωση Μνημόνιον 3 Ήρθε και θα υφαρπάξει Όπως έτσι φαντάζομαι θα είναι και διαφήμιση για το Μνημόνιο 13 γιατί θα έρθει και αυτό εφόσον όλα τα υπόλοιπα παραμένουν έτσι όπως τα γνωρίζουμε και έτσι όπως τα παρακολουθούμε κάθημεριν και θα έρθει το Μνημόνιο το σωστό ελπίζουμε να είναι και ένα αριστερό Μνημόνιο γιατί είναι το μόνο που δεν έχει έρθει σε αυτόν τον τόπο Θέλω λοιπόν να σας πω με απόλυτη καθαρότητα ότι για μας υπάρχει επόμενη μέρα με Μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ και Μνημόνιο Είναι δύο έννοιες σύμβατες yeah. Για μας ε, υπάρχει επόμενη μέρα Με μνημόνιο Τα τρία τέταρτα λοιπόν Της ανθρώπινης ύπαρξης Τα τρία τέταρτα της ζωής Εσφασίζονται στο νερό. Νερό, ρω παιδί, ευχαριστώ. Δεν πειράζει. τα μυστικά μας. <συγλώσεις> Δεν ξέρω ποιος θα είναι παγκομένως. Δεν πειράζει. <ξέρω. συγλώσεις> Παρακαλώ κύριε Τσοχαντζόπουλε. Οι... Έτσι την πάτησε ο Τσοχαντζόπουλος μια φορά στη Βουλή, Ήθελε να πιει νερό εκεί που πάει ένα κλητήρα, ανεβοκατεβάζει τα νερά. Είχε αργήσει να, κατε, να ανεβάσει το ποτήρι με το νερό του Άκη, πια από τον προηγούμενο. Το ανακούσατε, λέει: Δεν πειράζει, θα μάθουν τα μυστικά μας Να πως αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Για να μην λέτε ότι δεν ισχύουν αυτέ οι παροιμίε, οι παραδόσει, οι προκαταλήψεις Ισχύουν και παρεσχύουν. Έτσι ακριβώ την πάτησε ο Άκη Τσόχατζόπουλο πίνοντα το νερό του προηγούμενου. Ποιο να ο προηγούμενο, δεν το ξέρουμε, αλλά μεγάλο ρουφιάνο από Εδώ είναι η ελληνοφρένεια, με τηλέφωνο επικοινωνία, Και αριθμό το 211 έχουμε και mail, studio-papaki, realfm.gr. Έχουμε και SMS, τρόπο επικοινωνίας μέσω κινητών, γράφετε αλλά αφήνετε κενό. Μετά το μήνυμά σα και αποστολή στο 54, Εκάτω έχουμε και η Χολύπτη, ο Έχουμε και πολλά νερά σήμερα, πάρα πολλά νερά σε όλες τις μορφές, είτε με βροχή, είτε με ανάλυση από τον Αλέξη Τσίπρα που ακριβώς και σε τι ποσοστό Υπάρχει, είτε ακόμη και με τον Βενιζέλο και τις μεταφορές του. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να βγάλουμε το κεφάλι μας μέσα από το νερό. Γιατί βυθιζόμαστε και πνιγόμαστε και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να σώσουμε το νερό. Έλα, δεν μου λύγεις ότι πίνε νερό στον νόμο, μωρέ. Ε, βέβαια ανοίγουν νερό αλλά θέλουν και κάτι να φάνε οι άνθρωποι να μην πάθουνε καμιά υδροπικία. <laughs> <laughs> ε, βέβαια έτσι είναι η κοινωνία σήμερα κύριε Υπουργέ. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο όμως όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια μέθοδος λύσης. <Δί> μπαρυκάτσα, μπαρυκάτσα, που ακούστηκε ότι πρέπει κανείς να συνενέσει το λάθος. <Δί> μπαρυκάτσα, μπαρυκάτσα, το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Ωραίο αυτό που είπε. <Δί> Το 75% της υδρογίου αποτελείται από νερό και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Το 75% της υδρογείου αποτελείται από νερό και ταυτόχρονα το 75% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Μπράβο παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Ωξινό. Ηρωνία οι συμμαθήτρες του Αλέξη Τσίπρα από το περίφημο σχολείο Να μάθουμε και κάτι, και σαν εκπομπή και από την αριστερά, κάτι χρήσιμο. Μάθαμε τα στοιχεία για το νερό στον πλανήτη, στο ανθρώπινο σώμα. Όλα αυτά τα είπε στην επίσκεψή του χθε στην Θεσσαλονίκη για να μην ιδιωτικοποιηθεί η εταιρεία ίδραυση τη Θεσσαλονίκη. Το, το ξεκίνησα πολύ βαθιά και από πολύ μακριά το θέμα. Στο να μην αναλογεί όπω ακούτε εδώ νερού οπουδήποτε. Και φαντάζομαι θα το κατέληξε μετά ότι δεν θα αφήσουμε να ιδιω, ιδιωτικοποιηθεί και όταν έρθουμε εμεί στα πράγματα θα κάνουμε κάτι που θα είναι αντίθετο σε όλα αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι η κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό που να είμαστε σε όλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στα επιμέρους να λέμε ότι δεν είμαστε είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα και πάνω από όλα πολύ ειλικρινής. Ακουξού ότι οι τράπεζε ανήκουν σε όλου. Οι τράπεζε πλέον ανήκουν σε όλου. Και θέλω να ρωτήσω, παρέχετε κάποιε οδηγίε και τη συμπλήρωση του νέου έξυρου 9, πώ να βάλω το δικό μου μερίδιο στην τράπεζα. Το μπάμπι, πάρε καιρότα τον μπάκ που τα ξέρει αυτά, οι διοκτήσει τραπεζών. Και Ο Μπάπι έχω με αυτό ότι είναι σύμβουλο σε διάφορε τράπεζε. Τι έγινε διοκτήτη. Κείτα οι, οι φίλε. Μήπω πρέπει να μα δώσει έναν τρέφω επικοινωνία πώ να θα δηλώσουμε όλοι εμεί φορολογούμε τι τράπεζε στο έξονομιά μα. Έλα! Ε. Έλα. Να πάρα πάρω τα κερδί. Από πού? Απ' την τράπεζα, μ' δεν είμαι. Α, ναι, ναι. Όχι από μένα όμως. Θα σου δώσω πληροφορίες ο Μπάμπης, άμα θέσαι. Θέλεις να πάω στον Μπάμπη να μάθω. Να σου πω τώρα. Και θα σωθείς. Ναι, καλησπέρα, ο κύριος Ναι, ναι. Μπορώ να κάνω μια αίτηση για δάνειο σε εσάς.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 Δεν είναι σωστό όμως και ω κοινωνική συμπεριφορά η Ελλάδα να ανοίγει τις πόρτες Ισά την μπουτάνα που ανοίγει τα πόδια της από να πω του αυτού του άχρητου του Γεωργιάδη Για ποιε που κάνουν η επιχρήμαση Ότι ανοίγουν τα σκέλια τους Οι μερικέ που είναι στις δοχείρες και τα ανοίγουν πιο μπροστά από αυτές Α δεν ξέρω, ας μιλήσει όμως και για τις πουλάνες ah, της πολιτικής άμα είναι Που όπου τι καλούνε πάνε και με χαμηλή τιμή από το χωμάθ ah, Έμονε, τώρα εσύ θα φύγετε κανένα τρίμηνο, ο Χατζη Νικολάου. Σιγά-μου φύγουμε τρίμηνο, μακάνε να φύγουμε τρίμηνο. Ο, ο τράγκα, α, για να δούμε. Ο τράγκα, μερικοί άλλοι καλοί που είναι κατά του μνημονίου, και θα μείνουν μπακατέλε, και κάθε μέρα θα περνάνε σαν χαρτομάτιλα οι νόμι. Οι μπακατέλε δεν έχουν ανάγκη, έτσι κι αλλιώ αυτέ είναι μνημονιακέ. Τέκα... Οι μνημονιακέ συμπακατέλε, τέκα... αν για τρει μήνε διακοπέ, θα βάθουν κεφαλικό. Θα καταστροφεί η χώρα. Με το μνημόνιο τρει μήνε διακοπέ. Πά <laughs> Τρει yeah. μέρε θα κάτσουν και αυτές το γη πνεύματο. Αυτά τα λέτε τώρα. Ε, ναι, με ίσω τα λέγαμε και πριν, τώρα τα λέμε. Το Παμπικουλάτο τώρα τα λέτε. Όταν ήμασταν εκεί όμω, πράγματι μέντε. Τίποτα, ναι. Προσοχή, Σούζα. Καλά, όταν ήμασταν εκεί, ήταν τότε που είχαμε πρωτομπίσει το μνημόνιο. Και αν θυμάσαι καλά, ο Μπάμπη ήταν από του πρώτου που είχαν πει ότι είναι κατά του μνημονίου. Έχι. Οπότε δεν είχαμε να πούμε κάτι. Αλλά δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο έτσι όπω διατυπώθηκε κυρίω όπω το εφήρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσει ότι ήταν μια σωστή λύση. Το μνημόνιο αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε πάντα. Λάθος συνταγή. Λάθος συνταγή. Ακροάτρια, ελπίδα, θύμιο, λέει σήμερα η επίθεση στο Τζίπρα ήταν απρόκλητη και χωρί λόγο. Ποια επίθεση, το να βάζουμε εδώ ένα μοντάζ είναι επίθεση, αυτό είναι επίθεση για εσά, τέλο πάντων. Α. Επιπλέον, λέει στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε μια αξιόλογη προσπάθεια ώστε να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ίσω θα έχει μια αξία να την αναφέρει στην εκπομπή σου. Το ξέρουμε, ε, είμαστε δίπλα και αν χρειαστεί, κάνετε κάτι δυναμικό, θα είμαστε ακόμη πιο δίπλα. Ε, αυτά από την ελπίδα, την ακροάτρια εδώ, η οποία έχει αυτή την άποψη για το. Ποια είναι η πρόκληση και ποια είναι η επίθεση κτλ. Τώρα, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση, είμαστε μαζί στο ίδιο χαράκτημα, ειδικά για το νερό, γιατί σε πολλέ πόλει του εξωτερικού που είχε ιδιωτικοποιηθεί κάποτε, τότε που ο νεοφιλελευθερή. Νεοφιλελευθε, τη λέξει. Προσπαθούμε να περιγράψουμε το έγκλημα με διάφορε λέξει, οι οποίε είναι πάρα πολύ σύνθετε. Γιατί περί πρόκειται και ο νεοφιλελευθερισμός και η ιδιωτικοποίηση. Ειδικά του νερού, όπου το κάναν στο εξωτερικό, το έχουν πάρει πίσω. Απλά εμεί εδώ ερχόμαστε να κάνουμε αυτά που οι άλλοι έχουν μετανιώσει. Βεβαίω, όχι για το καλό των καταναλωτών, γιατί έτσι λανσάρεται, αλλά για το καλό κάποιον που έχουν πολύ μεγάλε τσέπε και θέλουν να τι κάνουν ακόμη μεγαλύτερε. Και πάντα έχουν σχέσει με κυβερνώντε. Αυτή η πάρα πολύ ωραία σχέση που υπάρχει. Τώρα θα μιλήσουμε για αριστερά. Υπάρχουν πολλά κομμάτια τη αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Ένα από αυτά τα κομμάτια, η Ανταρσία, κάνει από αύριο και για τρει μέρε φεστιβάλ τη γιορτή, την ετήσια. Με τίτλο Ανεραίσει όπω κάθε χρόνο. Φεστιβάλ 2013. Και έχουμε κοντά μα για να μιλήσουμε τον υπεύθυνο προγράμματο και επικοινωνία. Έτσι, Λανσάρετε, Κώστα Φουρίκο. Καλό μεσημέρι. Γεια σα. Γεια, σας. γεια σου, σύντροφε. Τι κάνει, Γεια σου, σύντροφε. Καλά, ε, καλά. καλά. Πολλοί σύντροφοι έχουμε μαζευτεί και από ουσία τίποτα. Είμαστε αρκετοί, ναι. Να το ψάχνουμε, βέβαια, να βρούμε την ουσία. Μάλιστα. Καταρχήν... Αν ακόμη ψάχνουμε την ουσία μετά από όλα αυτά. Άστο, τέλος πάντων, για πες για τη γιορτή τι κάνετε Καταρχήν θέλω να πω εδώ από τη Γεωπονική Να σου μεταδώσω τις ευχαριστίες ε, όλων Που μας φιλοξενείτε και μας δίνετε έτσι λίγο χώρο Και χρόνο να πούμε κάποια πράγματα Γιατί ξέρεις αν δεν έχεις χορηγούς Ναι. Αυτή την περίοδο και την προηγούμενη περίοδο και γενικά χορηγού επικοινωνία, χορηγού για διάφορα πράγματα, δεν κάνει δουλειά. Επομένω, είναι κάποιε εκπομπέ, κάποιοι μουσικογράφοι που μόνοι τους παίρνουν την όπω εσεί την ε, πρωτοβουλία και μα δίνουν λίγο χώρο να πούμε κάποια πράγματα. Μα ενέπνευσε το σύνθημά σα που λέει Η γενιά τη κρίση να γίνει η γενιά τη επανάσταση. Ναι, είναι λίγο αισιόδοξο. Πολύ. Ναι. Αλλά ναι, δεν το... πειράζει, είναι σύνθημα. Δεν ε, πειράζει κανέναν. Μπο, μπορώ, να, μπορώ λίγο, μα θέλει να το εξηγήσω. Να πω πώ το σκεφτόμασταν. Καταρχήν, βλέπουμε ότι και σε σχέση με αυτό το σχόλιο που έλεγε πριν, ότι σίγουρα η αριστερά έχει μείνει πίσω σε μια σειρά πράγματα που πρέπει να έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά, και είναι μια περίοδο πολύ δύσκολη, με συνέπειε τη κρίση να χτυπάνε πολύ έντονα τον κόσμο τη εργασία, τη νεολαία κτλ. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να υπάρχουν και δυνατότητε και αυτά που γίνονται στην Τουρκία και γενικά ας πούμε μια ολόκληρη διαδικασία ενός κόσμου που την ψάχνει προσπαθεί να βρει κάποιες αναλλακτικές έξω από τον καπιταλισμό έξω από αυτήν την κυριαρχία ας πούμε των αγορών και τους μονόδρομους, των λιμονίων και τα λοιπά. και πάνω σε αυτές τις δυνατότητες εμείς θέλουμε να τονίσουμε αυτό σύνθημα mm -hmm. και το φεστιβάλ μας ας πούμε θέλουμε να είναι μια τέτοια διαδικασία. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Φυσικά η Ανταρσία είναι ένα από τα κεντρικά γεγονότα που αφορούν την Ανταρσία. Το διοργανώνει το νέο αριστερό ρεύμα ναι, ναι, ναι. και η νεολαία απελευθέρωση, που είναι οργανώσει που συμμετέχουν στην Ανταρσία. Μπράβο, ναι. εντάξει, είδε, κατάλαβε τώρα. <laughs> Αυτά με τι διευκρινήσει. <laughs> Όταν πα. Δηλαδή δεν γίνεται να μιλάμε για ένα χώρο, την αριστερά και να αρχίζουμε διευκρινήσει με το καλή μέρα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Έχει έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είναι, δεν γίνεται. Έ, έ, δηλαδή, έχει ξεκινάμε με αστερίσκου και διευκρινήσει. Ειδικά η αριστερά πρέπει να ήταν κατευθείαν το σύνθημα. Η ουσία και απλό, βατό, από όλου και δεν θέλει και πολλά φτιασιδώματα και στολίδια. Για πες λοιπόν, τι θα γίνει τώρα εκεί τρει μέρε από αύριο. Εμεί τώρα τρει μέρε τι προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι ένα φεστιβάλ έτσι, με περιεχόμενο αντικαπιταλιστικό, αριστερό. Προσπαθεί να είναι μια συνάντηση. Δηλαδή, από τη μία, όπω είπα και στην αρχή, δεν έχει χαρακτηριστικά εμπορικά και αυτό το δυσκολεύει, δεν έχει χορηγού, δεν έχει επιχορηγήσει τέτοια πράγματα. Απ' την άλλη, δεν είναι και ένα αν θες κλασικό έτσι, παλιού τύπου κομματικό φεστιβάλ με την έννοια ότι φιλοξενεί και άλλε απόψεις ναι. φιλοξενεί άλλους δημιουργούς, φιλογικότητες κτλ. Για πες δύο τρει, τους καλύτερους ε, έτσι ε... το αναλυτικά το πρόγραμμα Ποιο θέλει okay, θα έρθει απλά και, και να μην χάσουμε χρόνο εκεί. ότι για το κομμάτι ας πούμε των εκδηλώσεων ε, και των εργαστηρίων όπω τα λέμε τα workshop ε, φιλοξενούμε ας πούμε εργατικές λέσχες, ε, κοινωνικών χώρων, έτσι σε γειτονιές, αλληλοβοήθασης, ελεγγύης όπω είναι η Λαμπηδόνα, το υπόστεγο οι εργατικέ λέξεις που είπα και πριν mm -hmm. ε, φιλοξενούμε πάνω σε θέματα έτσι λίγο πιο που δεν βρίσκουμε καθημερινά το χρόνο να τα συζητάμε τόσο εύκολα όπως είναι ας πούμε οι πολιτικές προεκτάσεις οι κοινωνικές του ποδοσφαίρου του μαζικού αθλητισμού, φιλοξενούμε και το έτυπο χούμπα Ε, φιλοξενούμε κάποιου ανθρώπου όπω η Φλόρα η Παπαδέδε που θα μιλήσουμε μαζί τη, που είναι ο και μέλο του Διοικητικού συλλογού του Επιστημονικού Προσωπικού του ΔΕΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα θέματα του περιβάλλοντο. Που ξέρεις με το δόγμα τη ανάπτυξη, τι, τι σημαίνει για το περιβάλλον συνήθω, σημαίνει καταστροφή, σημαίνει ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών. Ε, φιλοξενούμε επίση διανοούμενους έτσι και ομιλητέ και από την υπόλοιπη μόνο από το δικό μα κομμάτι, πάνω σε θέματα όπω είναι το εργατικό κίνημα το οποίο όλο το τελευταίο διάστημα βρέθηκε σε μια κατάσταση υπαρξιακών ερωτημάτων δηλαδή το αν μπορείς να σκεφτείς να κάνεις απεργία, όχι αν θα την κάνει. έτσι, ε, όπως σε άλλα θέματα Αυτό που έχουν. Αυτό το ερώτημα την... το υπαρξιακό ήταν στου εργαζόμενου, νομίζω υπάρχουν κομμάτια του εργατικού κινήματος που το έχουν πιο καθαρό ε, ε, το ναι, σύνολο ναι, ναι, ναι, των εν... εργαζομένων, σίγουρα. γιατί για κίνημα εργατικό μάλλον δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν, δεν το λες Έτσι ακριβώ όπω θα το θέλαμε, αλλά Έχουμε το υπαρξιακό στου εργαζόμενου υπάρχει. Υπάρχει πολλή δρόμο. Εννοώ όλη αυτή τη λυσαλαία επίθεση. Ρε, ναι, ναι, ότι ναι. Πλέον ποινικοποιήθηκε η σκέψη τη απεργία όπω είδαμε πούμε, με τη διαδικασία στην Ολυμαία κτλ. Και, και βλέπω εδώ τέχνη, φίλο Δελυβοριά, Κυλαϊδόνη, Μάρθα Φρεντζίλα, η Μάμπα Ιλδί, τα λέω εγώ τα λέω και πιο γρήγορα. Κωνσταντίνο Β, ο Λόλεκ, Έτσι, καλά, δε, τα, τα βασικά είναι αυτά Πάρα πω, τι... πολύ καλά, να μείνω μόνο στους Gang of Four, που είμαστε περήφανοι που του φιλοξενθούμε είναι μια μπάντα Αύριο από τους την Boss Punk εποχή της Αγγλίας που είχε έτσι πάντα πολιτικές ε, προεκτάσεις, προβληματισμούς φαίνεται και αυτό όνομά τη, για τους μοιημένους έχει συγκεκριμένες σηματοδοτήσεις Μωρία Του Τεσσάρων mm -hmm. για το κομμουνιστικό κίνημα ε, εντάξει, είναι, το, το φιλοξενούμε έτσι, με μεγάλη χαρά ναι. γιατί δεν έχει ξανάρθει Έχει εμπνεύσει και μπάτε όπω είναι οι τρύπε, τα μωρά στη φωτιά, δικέ μα. Τα μωρά στη φωτιά μάλιστα θα του μαζί με του Βίκτορικολάπ. Τα άλλα νομίζω τα είπε στα πιο πολλά. Όποιο θέλει θα μπει θα τα βρει. Πού γίνεται είναι αυτό, Τι είπε και η υπεραστική το Σάββατο που του έχει ναι, μετακινήσει ναι, ναι. πάρα πολλέ φορέ. Μα γνωρίζει ο Μάρκο Φριτζήλα, η Φριτζίλα, Μαριό. Και την Κυριακή φίλου Δελυγωριά και Λιπτανό Καλαϊδόνη. Πού γίνονται όλα αυτά, Όλα αυτά γίνονται στην Γεωβονική Σχολή. Σα περιμένουμε και εσά και όλοι. Θα έρθει και ο Αλαβανό. Ο Αλαμβάνο όχι, δεν θα έρθει. Θα πάτε μαζί σε εκλογέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρα, δηλαδή. Μπορεί να έρθει ο. Ναι, ναι. Θα πάτε μαζί στι εκλογέ. Κοίταξε, η Ανταρσία έκανε μια συνδιάσκεψη τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στο περιστέρι, ναι. Στο περιστέρι. Και αποφάσισε ότι θα ανοίξει μια διαδικασία με τοπική συμπόρευση το επόμενο διάστημα. με τοπική συμπόρευση. Θα διερευνήσει τι δυνατότητε, και προποθέσει και θα πράξει αναλόγω. Πάντω. Η Ανταρρσία βάζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να κάνει με συμπόρευση. Θέλουμε την κοινή δράση με όλε τι πλευρέ τη αριστερά, αλλά ξέρει να έχει κάποιο περιεχόμενο. Mm -hmm. Δηλαδή να Μάλιστα. έχει κάποιου στόχου, οι οποίοι ξέρει, δεν μπορεί να κάνει και πλέον σε αυτή την εποχή που είμαστε, να τα πει τα πράγματα με μετριοπάθεια, μέσα στι άκρε κτλ. Ή θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν δρόμο χωρί ευρώ, χωρί χωρί αφεντικά χρέο, μνημόνια, ναι. και απάνω εκεί μπορούμε να κάνουμε κοινή δράση, συμπορεύσει κτλ. Ή δυστυχώ ξέρει. Και το ένα και το άλλο. Δεν γίνονται. δεν γίνονται. Μάλιστα. Να πάτε καλά, σου εύχομαι να πάνε όλα καλά και εύχομαι το σύνθημά να γίνει πράξη. Να γίνεται από γενιά τη κρίση, γενιά τη επανάσταση. Ένα δεύτερο σύνθημα που βάζουμε στα υλικά μα είναι το θα χαλάσουμε τον κόσμο του. Mm. Για πέρα να πέραστα. δημιουργήσουμε έναν άλλον, βέβαια. Ωραία. Άντε να δούμε. Λοιπόν, <σχεσίλει> από λόγια μια χαρά είμαστε, από έργα να δούμε τι θα γίνει. <σχεσίλει> <σχεσίλει> να σε ευχηθούμε ότι <σχεσίλει> καλύτερο, καλά κουράγια και να πάνε όλα καλά. Και επιτυχία οι εκδηλώσει και το φετινό φεστιβάλ. Ήταν ο Κώστας Φουρήκος από το Φεστιβάλ Ανερέσης, όσοι μπήκατε στην πορεία της συζήτησης. Παρακαλώ. Έλα ρε, άθυμε. Έλα, στα μούτρα σου. Οκ, okay, παρέ, πότε είσαι στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει, δεν ξέρω. Ε? Εμένα μου αρέσει το άλλο εδώ στην Αθήνα. Έχουν ωραίο σύνθημα. Η Αθήνα δικιά μας. Να σου πω μας. Αλλά άμα είχαν λίγο χιούμορ παραπάνω και στη Θεσσαλονίκη θα το κάνουν μα. Είδα εκείνο τον Αντωνάκη να κάνει τον αφέτη στο Ακρόπολης Τον είδε Ε βέβαια γι' αυτό πήγε καλά το Ακρόπολης Πολύ γενίος Κοίταξε. Ε, δεν το λες γενίος τον Αντώνη σε παρακαλώ Τη σινέα του τερματισμού την καρώ θα κατ την κατεβάσει κανας λιμενεργάτης Κανας κουλουρτζής Κανας ταξιτζής Κανένα έτσι πε σου. Να σου πω, εγώ άλλο κατάλαβα. Εγώ άλλο κατάλαβα. Το yeah. Ζάπιο τον κυνηγάει τον Αντώνη. Γιατί? Ε, δεν θα τον αφήσουν να ξεχάσει τα Ζάπια 1, 2, 5, 10 με τίποτα. Θα θυμάται το δωμάτιο που κοίταζε του τύγου και το Ζάπιο που έκανε μα... Εκεί, στο Ζάπιο κι αυτό. Και η έναρξη του Ακρόπολης στο Ζάπιο έγινε. Δεν θα περνάει απ' έξω από το Ζάπιο ούτε για ψωνιστήρι πια. Έλαβε δημο, άκουγα τον τώρα, τι που είναι για το παρέν τη Θεσσαλονίκη. Τι είναι, Ρεφίλε, τρει χιλιάδε άνθρωποι να προχωράνε στου δρόμου και ταυτόχρονα κάνουν άσχημα πράγματα. Είναι αυτό που λένε οι πανεγκαρδιστέ. Α, δεν ξέρω. Ο άνθρωπο που τα παρακολουθεί αυτά, τι να σου πω, ρώτα. Ρε, Είναι πολύ μπροστά αυτό, Ρεφίλε. Αν αυτοί οι τρει άνθρωποι κάνουν μια δωρεά στην εκκλησία, ο άνθρωπο θα είχε την ίδια αντίρρηση. Όχι, εσύ είσαι, είσαι που απ' πριν και ο μοντελάκι. Αλλιώ, δεν ξέρω. Επίση, αν κάποιοι από αυτού είναι πιστοί και πιστεύουν χωρί να ερευνούν και πηγαίνουν στην εκκλησία, ο άνθρωπο είναι ο αυτό που του ψάδει. Δηλαδή, αμένει γκέι straight. <laughs> ε? Αυτό να δω. Έχει να, τη χαρά να... Αυτή. να βάζει χέρι ο άνθρωπο και τίποτα άλλο. <laughs> που κανονικά <laughs> πρέπει να του ψάχνουν έτσι. Γιατί αυτοί με αυτά τα έσχη που κάνουν, που δεν ξέρω τι βάζουν στα στόματά του, αν πάει ο παλιογκέτσι να μεταλάβει και μετά πάω κι εγώ, μπορεί να κολλήσω τίποτα. Λε να έχει σοβαρέξει τόσο πολύ το θέμα. Καλέ, θα μπαίνουμε straight στην εκκλησία, θα βγαίνουμε με φούστα κλαρωτή. Και α μην έχουμε την τάση. Κολλάει <laughs> <laughs> αυτό το <laughs> διστοπότηρο, <laughs> μπορεί να κολλήσει διάφορα. Με αυτή τη Είμαστε όλοι κολλημένοι. Χρόνια τώρα. Το υγειονομικό πηγαίνει στι εκκλησίες ή αντί έτσι, συγγνώμη. Μόνο στα εστιατόρια, ξέρει που άμα βρει ένα παχρώμικο πυρούνι, σου βακάζει πρόστιμο. Από το ίδιο κουτάλι πίνουμε όλοι οι φηματικέ, οι οροθετικέ του Λοβέρδου, οι, οι γκέτσιδε τη Θεσσαλονίκη και εμεί οι υγιεί άνθρωποι Έλληνε. <συγνώμη> Θα κολλήσουμε τίποτα να κλείσουν οι εκκλησίε. <συγνώμη> Έλα γι' <συγνώμη> <νιά. συγνώμη> <νάθηκα, Yeah>. <συγνώμη> τράπεζε πλέον. Ανήκουνε σε όλου. Να σου πω, μου λίγο το κινητό του Μπάμπι να με ενημερώσει λίγο για το χαρτοφυλάκιό μου. Να δω πόσε μετοχέ έχω, πού ποιε τράπεζε έχω. Γιατί θέλω, κάθομαι που κάθομαι με... λίγο. Κάτσε, περίμενε. Έχουμε το χρηματιστήριο, έτσι. Περίμενε. Ευχαρίστω, μισό εδώ. Ναι. Μισό, το έχω έτσι κι αλλιώ. Διαπέστο. 6,94. Ναι, ναι, ά είναι και βόνταφο. ωραία. Ε, θα χρεώνεσαι, ναι. 2,50. 2,50, σε ηχογραφώ και εγώ να το ξέρει, ε. Δεν έχω ε, πρόβλημα, ε... πάρτο. Dzień dobry, Erya, RIA Ε, παρακαλώ πολύ, αυτοί οι κύριοι που έχουν την εκπομπή, δεν μπορεί να βρίζουν συνέχεια όλου του εθνικόφρονε. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτήν την κομμουνιστήλα. Είναι ωραίο ο σταθμό. Ένα όριο στου εθνικόφρονε δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί, τι κάνανε οι εθνικόφρονε. Προσπαθίστε σε ένα όριο, τίποτα. Τι κάνανε. Γιατί, όχι, λέω ότι η Ελλάδα πάει σύννεφο, λέω. Η πολλή Ελλάδα τυφλώνει. Γιατί, γιατί τυφλώνει. Τυφλώνει, όταν... ακούστε που σα λέω. Άκουσα, άκουσα, αγαπητέ. Όταν του κατεβάζει του Σκοπιανού την ταμπέλα που γράφει Μακεδονία, κάνει παράβαση ο Παναγιώτα Ρώσιο. Και θα μου απαντήσει. Τι κάνει. Δεν μου λε τι έχουμε υπογράψει. Ο όνομα FIROM δεν έχουμε υπογράψει. Πώ το δεχόμαστε και περνάει μέσα εδώ με το όνομα Μακεδονιά. και πού ναι. Έχουμε υπογράψει ότι και ο Παναγιώταρο είναι ο κατάλληλο να κρίνει και να δρά. Κοιτάξει, να έχουμε δεις, υπογράψει το... και αυτό. Ε, έτσι που το πάτε. Θα Όχι, θα... πείτε μου, απαντήστε μου. Αγαπητέ κύριε, ναι. θέλω να κάνουμε πολιτισμένο διάλογο, αγαπητέ κάνουμε, κύριε Εθνικόφωνα. Πείτε μου λίγο, έχουμε υπογράψει κάτι τέτοιο ότι ο Παναγιώταρο είναι ο αρμόδιο να κατεβάζει οποιαδήποτε ταμπέλα από οπουδήποτε. Δεν σα ακούω γιατί.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 Η αντιφασιστική συλλογή ένα CD που θα βγάλουμε με τραγούδια αντιφασιστικού περιεχομένου. Σήμερα τίτλος Τραγουδίου τραγουδιού «Εγώ τυφταίω» το έχει γράψει ο κόμις Χ, έτσι λέγεται μαζί με τον Πάνο Γουριώτη. <Συρίζοντας> Ο τίτλος είναι «Γοτιφταίο», «Κομισχή» και «Πάνος Γουριώτης». Είναι από την αντιφασιστική συλλογή τραγουδιών που θα βγάλει η Έλληνοφρένε μαζί με τους Κολεκτίβα Τις επόμενες μέρες θα είναι φαντάζομαι έτοιμο. Όλα τα καίω ξανά, πριν φτάσω πολύ χαμηλά Και ανάβω φωτιά, καθώς πέφτω από ψηλά Όλα τα καίω ξανά, πριν φτάσω πολύ χαμηλά Εδώ που καίγεται η πόλη, φεύγουμε εμείς για να μην καούμε και εμείς. Ε, ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος μαγκαζίνο και μέχρι τότε το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Αποστολή, άκουρε φίλε, Έλα. Όταν βγει η κόκκινη σημαία στην Ακρόπολη, ναι, τότε θα είναι πράγματι δικέ μα οι τράπεζες, Πρώτο. Και δεύτερο, προ το σεβασμό το άνθρωπου. Θα έπει προπολού ο Ροδη. Προφανώ δεν είχε χρόνο να διαβάσει. Φαίνεται. Για του Θεσσαλονίκη αυτό. Καλά, ο Άνθιμος, σιγά μην διάβαζε Και μόνο στην υποψία ότι το Ροδη είναι από το Εμό Ροδη, δεν υπήρχε περίπτωση. Ποιο ξέρει θα σκεφτότανε. Να θέλω σε κάτι, άκουσα ότι ο άνθει μου στέλνει εννοχλήθηκε. Αλλά σα λέω ότι η γυμνά τη είναι ανήκημα. Ναι, δεν τα μπορεί αυτά. Δεν μπορεί το τσίτσε στο δρόμο. Ήταν ακριβή. <χαι> δεν μπορεί να κυκλοφορούν να γυμνεί άντρε και έτσι στο δρόμο. <χαι> Γιατί έχω μια πορεία, έχω μια πορεία έραφηλια. Πριν γίνει και έγινε μυθροπολίτη στην Αλεξανδρούπολη. Πριν γίνει η μυρωπολίτη Αλεξανδρόπολη, εγώ θα σου πω, έχω μάθει ότι ήταν με τον Χριστό έκανε στενή παρέα. <χαι> Και με δύο τρεις ακόμα χουντικούς Τους όρκιζε, τους εξομολογούσε Περνούσανε καλά εκείνα τα χρόνια mm. Αλλά εκείνα ήταν καθεστώτα φίλε uh, Δεν είχαμε gay παρέιτς και τέτοια mm. τότε mm. Δεν mm. παίρναει το μυαλό σου καν Όλα τα gay ήταν συντουλάπες τότε mm. Σήμερα είχα μια φοβερή έκλαμψη. Κατάλαβα γιατί ο Άδωνη είναι τόσο κάθετα μνημονιακό. Δεν το είπε μόνο του ο άνθρωπο. Είπε ότι έχει γίνει το μνημόνιο διέξοδο, διαπάσα νόσο και πάσα μαλαϊκία. Σωστά. Ναι. Ωραία. Την νόσο τη βλέπει. Το κακό μυρο χρήζει ψυχιά του εδώ και καιρό, εντάξει. Ενώ το άλλο δεν το βλέπει. Όχι, είναι συνδυασμό. Α. Εντάξει. Οπότε εντάξει, τώρα μπορώ να κοιμάμαι ήσυχη. Τι? Θέλω να μου κάνει μια Θέλω να βάλει ένα γκάλλοπ. Τι φρούτο είναι σαμπαρά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 Uff. Αυτό το πράγμα ρεποστέλει να μου αλλάζουν τα στάνταρ κάθε φορά τρελένο. Δηλαδή ξέρει, ο κουμιστή θα σου πάρει το σπίτι. Έτσι, ο ρόκι στι ταινίε πάντα κέρδισε. ναι Τι έχας ο ρόκι, μην μου πει. Και είδε αυτό ο, ο Σάπο το διάλειμμα το λένε και λέει, ο Έλληνα δουλεύει 2000 ώρε και εγώ το μήνα δεν ξέρω πώ τα πετράγαμε και ο Ευρωπαίος 1700 170. Εφείλε εγώ ήξερα ότι ο Έλληνα το μέλε. Πώ που μου καταλάβουν στην λέγια κατόμιο του πλάνου. Δεν θέλω να σου σοκάρω, αλλά επειδή με και συνεχί <laughs> και ο Γκάτσπι στην ταινία πεθαίνει στο τέλο. Σοβαρολογή. Ναι. Όχι, ρε γάμο τώρα. Το στο όχι, λέω να ξέρει έτσι. Γάμο. Μην πα και ότι Λέρω, θα έχει happy end. Πεθαίνει. Λοιπόν, Αν θε, μπορώ ναι, να σου πω και πώ. Αποστολή. Έλα. Εδώ πέρα ο Άντων μα λέει ότι το μνημόνιο λέει θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν. Ναι. Αυτόν δεν τον έχει επηρεάσει ακόμα. Α, αυτό ήθελα να πω. δηλαδή Δεν ξέρω πού. τι κάνει. Αυτό δεν θεραπεύτηκε από την νόσου που έχει στο κεφάλι του, αλλά ούτε και από την μαλακίαν του. Προσπαθεί να πείσει του Έλληνε ότι θεραπεύει. Οι οποίοι δεν πάσχουν ούτε από νόσου ούτε από μαλακία. Λοιπόν, να σου πω είχα πάει σε ένα παιδικό πάρτι τον Οκτώβριο Ένα μαλάκα δημόσιο υπάλληλο που υποστήριζε τον Σαμαράν. Ήταν Εντάξει, ακόμα είναι... στην ίδια τάξη. Παρ' όλα αυτά τον έβαλε στο δημόσιο. Πήγαινε ακόμα Λέρω. σχολείο. Και παρόλα αυτά ο Σαμαράν τον έβαλε στο μουσείο τη Ακρόπολη. Τέλο πάντων, δεν μπορώ να πω που τον έβαλε. Δημόσιο υπάλληλο. Λοιπόν, και του λέω όταν το παιδί θα παίρνει. Πειδή είμαστε σε, σε παιδικό πάρτι. Όταν το παιδί σου του λέω θα παίρνει 300 ευρώ, τι θα του πει. Εγώ μου λέει το παιδί μου θα το στείλει στην Ελβετία. Πού σε με υφάκι. Βάλου και να ακούσει τον άνθρωπο στη, στη Γερμανία που παίρνει 20 ευρώ για 10 ώρε. Όλοι μαλάκε.